άνθρωποι σε ζωφερούς καιρούς. Βάλτερ Μπένγιαμιν Μετάφραση Βασίλης Τομανάς. Εκδόσει Εκδόσεις Νησίδες Τέσσερα Αυτό που απ' την αρχή γοήτευε βαθιά τον Μπένγιαμιν δεν ήταν ποτέ μια ιδέα. Ήταν πάντα ένα φαινόμενο. «Αυτό που φαίνεται παράδοξο σ' όλα όσα δικαιολογημένα καλούνται ωραία, είναι το γεγονός ότι εμφανίζονται», έγραφε. «Και το παράδοξο αυτό, η απλούστερα, το θαύμα της εμφάνισης, είναι πάντα το κυριότερο μελήμά του». Το πόσο μακριά βρίσκονταν οι μελέτες αυτές, από τον μαρξισμό και τον διαλεκτικό υλισμό; το επιβεβαιώνει η κεντρική του μορφή, ο Φλανέρ. Η κλασική περιγραφή του Φλανέρ, του Σουλατσαδόρου, βρίσκεται στο περίφημο κείμενο του Μποντλέρ για τον Κωνσταντέν Γκί με τίτλο «Ο ζωγράφος της σύγχρονης ζωής». Ο Μπένγεμιν ο συχνά έμεσα σε αυτό και παραθέτει χωρία του στο δοκίμιο για τον Μποντλέρ. Στον Φλανέρ, λοιπόν, ακριβώς, που άσκοπα σουλατσάρει μέσα στα πλήθη των μεγαλού πόλεων σε μελετημένη αντίθεση προς την διαστική, σκόπιμη Αποκαλύπτουν τα πράγματα το κρυφό του νόημα. Η αληθινή εικόνα του παρελθόντο περνάει ανάλαφρα, γράφει ο Μπένγιαμιν στι θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας. Και μόνο ο Φλανέρ, που σεριανάει άσκοπα, πιάνει το νόημα. Με μεγάλη οξύτητα, ο Αντόρνο επισήμανε το στατικό στοιχείο στον Μπένιαμιν. Για να καταλάβουμε σωστά τον Μπένιαμιν, πρέπει να νιώσουμε πίσω από την κάθε του πρόταση τη μετατροπή της άκρας αναστάτωσης σε κάτι στατικό, πράγματι στη στατική έννοια της κίνησης. Φυσικά, τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο αντιδιαλεκτικό από τη στάση αυτήν, στην οποία ο άγγελος της ιστορίας, στην ένατη από τις θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας, δεν κινείται διαλεκτικά προς τα μπρος, προς το μέλλον, αλλά έχει το πρόσωπο στραμμένο προς το παρελθόν. Εκεί που σε μας παρουσιάζεται μια αλυσίδα συμβάντων, εκείνος βλέπει μόνο μια καταστροφή που εξακολουθεί να στηβάζει ερήπια επί και να τα εξφενδονίζει μπροστά στα πόδια του. Ο άγγελος θα ήθελε να σταθεί, να ξυπνήσει τους νεκρούς και να συναρμολογήσει όσα έγιναν συντρίμια, γράφει ο Μπένιαμιν. Πράγμα βέβαια που μάλλον θα σήμαινε το τέλος της ιστορίας. Αλλά... Μια θύελα μένεται από τον Παράδεισο και ακαταμάχητα τον προωθεί προς το μέλλον, στο οποίο έχει γυρισμένη την πλάτη του, ενώ ο σωρός των ερυπείων μπροστά του υψώνεται ως τα ουράνια. Αυτό που ονομάζουμε πρόοδο είναι τούτη ακριβώς η θύελα. Σ' αυτόν τον άγγελο, που ο Μπένιαμιν τον είδε στο έργο του κλαέ Άγγελου Νόβου: ζει ο Φιλανέρ την τελευταία του μεταμόρφωση. Γιατί όπως ακριβώς ο Φλανέρ, μέσα από την κίνηση του άσκοπου σεριανίσματος. Γυρίζει την πλάτη στο πλήθος και όταν ακόμα προωθείτε και παρασύρετε από αυτό, έτσι και ο άγγελος της ιστορίας, που κοιτάζει μόνο τις εκτάσεις των ερηπείων του παρελθόντος, προωθείτε με την όπισθεν προς το μέλλον από τη θύελα της προόδου. Φαίνεται παράλογο να νοιάζεται ποτέ μια τέτοια σκέψη για μια συνεκτική Διαλεκτικά λογική Ορθολογικά ερμηνεύσιμη διαδικασία Θα έπρεπε να είναι προφανές Και ότι μια τέτοια σκέψη Ούτε στόχευε Ούτε μπορούσε να φτάσει Σε δεσμευτικές γενικώ ισχύουσε δηλώσεις Αυτές αντικαταστάθηκαν Όπως κριτικά επισημαίνει ο Αντόρνο Από μεταφορικές Στη μέρη μνάτου για τα άμεσα Πράγματι αποδείξιμα συγκεκριμένα γεγονότα για τα απλά συμβάντα και περιστατικά που η σημασία τους είναι έκδηλη, ο Μπένγεμιν δεν ενδιαφερόταν και πολύ για θεωρίες ή ιδέες που δεν έπαιρναν αμέσως την ακριβέστερη νοητή εξωτερική μορφή. Σε αυτόν τον πολύ περίπλοκο, αλλά ακόμα πολύ ρεαλιστικό τρόπο σκέψης, η μαρξιστική σχέση υπερδομής με υποδομή έγινε μεταφορική. Αν και αυτό θα ήταν ασφαλώς σύμφωνο με το πνεύμα της σκέψης του Μπένγεμιν. Αναγάγουμε την αφηρημένη έννοια «φερνούφτ», «λόγος», στην προέλευσή της, στο ρήμα «φερνέμεν», «αντιλαμβάνομαι», «ακούω», ενδέχεται να σκεφτούμε ότι σε μια λέξη από τη σφαίρα της υπερδομής αποδόθηκε η αισθητηριακή της υποδομή. Ή αντίστροφα ότι μια έννοια μετασχηματίστηκε σε μεταφορά. Φτάνει η μεταφορά να γίνεται κατανοητή με την αρχική. Μία αλληγορική σημασία του μεταφέρειν. Γιατί μια μεταφορά εδρεώνει μια σύνδεση που γίνεται αισθητηριακά αισθητή στην αμεσότητά της και δεν απαιτεί ερμηνεία. Ενώ η αλληγορία ξεκινάει πάντα από μια αναφηρημένη έννοια και κατόπιν επινοεί κάτι απτό για να την εκπροσωπεί όπως θέλει. Η αλληγορία πρέπει να εξηγείται πριν μπορέσει να αποκτήσει νόημα πρέπει να βρεθεί μια λύση στο γρίφο που παρουσιάζει, έτσι ώστε η συχνά κοπιαστική ερμηνεία των αλληγορικών σχημάτων λόγου μας θυμίζει δυστυχώς πάντα τη λύση γρίφων και όταν ακόμα δεν απαιτείται μεγαλύτερη επινοητικότητα, από όσο στην αλληγορική παράσταση του θανάτου με ένα σκελετό. Από τον καιρό του Ομήρου η μεταφορά κουβαλούσε εκείνο το στοιχείο του ποιητικού που κομίζει γνώση. Η χρήση της εδραιώνει τις αντιστοιχίε ανάμεσα στα φυσικώ πιο απόμακρα πράγματα. Όπως όταν στην Ιλιάδα η σαρωτική έφοδος του φόβου και της λύπης στις καρδιές των αχαιών αντιστοιχεί στη συνδυασμένη έφοδο των βορειοδυτικών ανέμων στα μαύρα νερά. Ή όταν η προσέγγιση του στρατού που οδεύει στη μάχη ο ένας στίχος μετά τον άλλον αντιστοιχεί στα μακρά κύματα της θάλασσας, τα οποία σπρωγμένα από τον άνεμο, υψώνονται πολύ πιο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, χυμούν ένα-ένα στην παραλία και έπειτα ξεσπούν με βρόντο στην ακτή. Οι μεταφορές είναι τα μέσα με τα οποία παρουσιάζεται ποιητικά η μοναδικότητα του κόσμου. Αυτό που είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουμε στον Benjamin είναι το ότι δίχως να είναι ποιητή, σκεφτόταν ποιητικά και συνεπώ θεωρούσε τη μεταφορά το μεγαλύτερο δώρο της γλώσσας. Η γλωσσολογική μετατόπιση... μας δίνει τη δυνατότητα να δίνουμε υλική μορφή στο αόρατο. Ένα ισχυρό φρούριο είναι ο Θεός μας. Κι έτσι να το καθιστούμε ικανό να βιωθεί. Δεν δυσκολευόταν καθόλου... να καταλάβει τη θεωρία της υπερδομής... ως την τελική θεωρία της μεταφορικής σκέψης. Επειδή ακριβώς, χωρίς πολλά μπλεξίματα και αποφεύγοντας όλες τις διεμεσολαβήσεις, συσχέτιζε άμεσα την υπερδομή με τη λεγόμενη υλική υποδομή, η οποία σήμαινε γι' αυτόν τα αισθητηριακώς βιονόμενα δεδομένα στο σύνολό τους. Προφανώς, τον γοήτευε εκείνη ακριβώς η σκέψη που οι άλλοι υποτιμητικά χαρακτήριζαν αγορέα μαρξιστική ή αντιδιαλεκτική σκέψη. Φαίνεται πιθανό ότι ο Μπέντιαμιν, που η πνευματική του ύπαρξη είχε διαμορφωθεί και ενημερωθεί από τον Γκέτε, έναν ποιητή και όχι φιλόσοφο, και του οποίου το ενδιαφέρον το αποσπούσαν σχεδόν αποκλειστικά ποιητέ και διηγηματογράφοι, μόλον ότι είχε σπουδάσει φιλοσοφία, το έβρισκε ευκολότερο να επικοινωνεί με ποιητέ παρά με θεωρητικού τη διαλεκτική ή τη μεταφυσική σχολή. Και δεν υπάρχει πράγματι αμφιβολία ότι η φιλία του με τον Μπρέχτ, γεγονός πρωτοφανές αφού ο μεγαλύτερος εν ζωή γερμανός ποιητής συνάντησε τον σημαντικότερο κριτικό της εποχής, κάτι που είχαν συνειδητοποιήσει και οι δύο, ήταν η δεύτερη και ασυγκρίτως σημαντικότερη καλοτυχία της ζωής του Μπένιαμίν. Δεν άργησε να έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις. Δυσαρέστησε τους λιγοστούς φίλους που είχε. Έθεσε σε κίνδυνο τις σχέσεις του με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας, που τις υποδείξεις του είχε κάθε λόγο να υπακούει. Και ο μοναδικός λόγος, για τον οποίο δεν του κόστισε, ως και τη φιλία του με τον Σόλεμ, ήταν η ακλόνητη πίστη και η αξιοθαύμαστη μεγαλοψυχία του Σόλεμ σε όλα τα ζητήματα που αφορούσαν το φίλο του. Αντόρνο και Σόλεμ απέδωσαν στην ολέθρια επιρροή, όπως έλεγε ο Σόλεμ του Μπρέχτ, την καθαρά αντιδιαλεκτική χρήση των μαρξιστικών κατηγοριών από τον Μπένιαμιν και την αποφασιστική του απομάκρυνση από όλη τη μεταφυσική. Και το πρόβλημα ήταν ότι ο Μπένιαμιν, που συνήθως έρεπε ως και στους περιτούς συμβιβασμού, ήξερε και υποστήριζε ότι η φιλία του με τον Μπρέχτ αποτελούσε απόλυτο όριο, όχι μόνο στην υπακοή, αλλά μέχρι και στη διπλωματία, γιατί η συμφωνία μου με το έργο του Μπρέχτ «Είναι ένα από τα σημαντικότερα και στρατηγικότερα σημεία της όλης θέσης μου», όπως έλεγε. Στο πρόσωπο του Μπρέχτ βρήκε έναν ποιητή με σπάνιες πνευματικές δυνάμεις και σχεδόν εξίσου σημαντικό για εκείνον τότε, έναν αριστερό, ο οποίος, παρά τα λεγόμενά του για τη διαλεκτική, δεν σκεφτόταν πιο διαλεκτικά από τον ίδιο τον Μπένιαμιν, αλλά που οι σκέψει του ήταν ασυνήθιστα κοντά στην πραγματικότητα. Με τον Μπρέχτ μπορούσε να ασκήσει την ακατέργαστη ομή σκέψη, όπως έλεγε ο Μπρέχτ. Το κυριότερο είναι να μάθω να σκέφτομαι ακατέργαστα. Η ακατέργαστη σκέψη είναι η σκέψη του μεγάλου, έλεγε ο Μπρέχτ. Ο Δε Μπένιαμιν διευκρίνιζε. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο διαλεκτικός είναι λάτρης της λεπτολογίας. Κάθε άλλο, η ακατέργαστη σκέψης θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της διαλεκτικής σκέψης, επειδή δεν είναι τίποτε άλλο παρά το ανάφορο της θεωρίας στην πρακτική. Μια σκέψη πρέπει να είναι ακατέργαστη για να οδηγεί από μόνη της τη δράση. Λοιπόν, αυτό που προσέλικησε τον Πένιαμιν στην ακατέργαστη σκέψη δεν ήταν πιθανόν τόσο το ανάφορο στην πρακτική όσο το ανάφορο στην πραγματικότητα. Και γι' αυτόν, η πραγματικότητα αυτή εκδηλωνόταν με τον αμεσότερο τρόπο στις παροιμίες και τις ιδιωματικέ εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας. Γράφει γι' αυτό. «Οι παροιμίες είναι σχολιό ακατέργαστης σκέψης και η τέχνη του να παίρνει στην κυριολεξία τους τις παροιμιακές και ιδιωματικέ φράσεις της καθημερινής γλώσσας έδωσε τη δυνατότητα στον Μπένγιαμιν, όπως και στον Κάφκα, στον οποίο συχνά διακρίνουμε καθαρά τα σχήματα λόγου ως πηγή έμπνευση και μας δίνουν το κλειδί σε πολλούς γρίφους, να γράψει έναν πεζό λόγο τόσο απαράμιλα γοητευτικά και γοητευμένα κοντά στην πραγματικότητα. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.